Στήχη 30 ο 46 στο όρο των Ελεών, η αγωνία τη Διεθυσιμανή. 30. Και αφού έψαλαν ύμνων, ευγήκαν στο όρο των ελαιών. Τότε λέγει σε αυτού ο Ιησούς. 31. Κατά τη νύχτα αυτήν, όλοι εσεί θα κλονιστείτε στην προσεμέ πίστη σα. Διότι έχει γραφεί στον Σαχαρίαν. Θα επιτρέψω εγώ, ο Θεό και πατήρ, να χτυπηθεί και να θανατωθεί ο ποιμήν, ή τι εγώ, ο Χριστό, και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού, του τέστης εσεί οι μαθητέ μου. 32. Όταν όμω αναστηθώ, θα σα προλάβω στην Γαλιλαία, όπου θα υπάγω πρωτύτερα από εσά και θα σα περιμένω. Εκεί δε θα συναντηθόμεν πάλιν. πάλι. 33. Αλλά Πέτρο απεκρίθηκε και είπε προ αυτόν. Εάν όλοι κλονιστούν στην προσέ πίστη, εγώ όμω ουδέποτε θα σκανδαλιστώ. 34. Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς. Εν πάση αληθεία σε βεβαιώ, ότι κατά αυτήν τη νύκτα, προτού να λαλήσει ο πετεινό. θα με αρνηθεί τρεις φορές. 35. Λέγει σε αυτόν ο Πέτρος. Κι αν ακόμη χρειαστεί να αποθάνω εγώ μαζί σου, κατ' ούδένα λόγων θα σε αρνηθώ. Παρόμοια δε είπων κι όλοι μαθηταί. 36. Τότε ο Ιησούς έρχεται μαζί με αυτούς εις κάποιο αγρόκτημα που ελέγεται ο και είπε στου μαθητάς. Καθίσατε αυτού έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. 37. Και αφού επήρε μαζί του τον πέτρων και τους δύο ιούς του ευεδαίου, ήρθε να λυπείτε και να στεναχωρείτε πολύ. 38. Τότε τους λέει ο Ιησούς, «Καταλυπημένη είναι η ψυχή μου μέχρι σημείο που να κινδυνεύω να ποθάνω από την λύπη». «Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». 39 Και αφού προχώρησε ο λίγος, έπεσε με το πρόσωπο κατά και προσήφιε το και έλεγε «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν να συμβιβαστεί προς το περισωτηρία των ανθρώπων σχεδιών σου, ας περάσει από εμέ το ποτήρινο αυτό του πάθος. Όχι όμως να γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». 40 κι έρχεται στου μαθητάς και τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στων πέτρων Τόση δύναμη είχατε, ώστε δεν υπορέσατε μίαν ώρα να μείνετε μαζί μου άγρυπνοι» 41 Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε εις που θα σας παρασύρει στην αμαρτία τη αρνήσεως και του σκανδαλισμού σας διεμέ Το βάθος της ψυχής σας είναι πρόθυμο να επακούει στο καθήκον Το σαρκικό φρόνημα όμως κάμνει την ανθρωπίνη φύση αδύνατον και τον άνθρωπον παρά την αγαθήν διάθεσή του εις το κακόν. 42. Πάλιν δε διαδευτέραν φορά ανε και προσευχήθη λέγον «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν το ποτήριον αυτό να παρέλθει από εμέ και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά να πείω το ποτήριον ας γίνει το θέλημά σου». 43. Και σαν ήλθε πάλιν του έβρα να κοιμώνται διότι ήσαν τα μάτια τους βαριά από τον εισταγμόν 44. Και αφήσα αυτούς, επήγε πάλιν και προσευχήθη για τρίτη φορά και είπε τα αυτά λόγια τη προσευχή. 45. Τότε έρχεται προς του μαθητάς του και του λέγει: Εξακολουθείτε λοιπόν να κοιμάστε και να αναπάβεστε. Ιδού, επλησίασε η ώρα και ο ιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρα σα μαρτωλών. 46. Σηκωθείτε. Α προς προς τον. Ιδού. Επιλυσίασε να αυτό που με παραδίδει.